Ερμηνευτικών σχόλων του κεφαλαίου Γιώτα Γ, σελίδα 1009, στήχη 1 στους 18. Το εντοκεφαλαίο τούτου θηρίων, έμβλημα της αντιχρήσης του επηγείου δυνάμεως και αντιθέου πολιτικής εξουσίας, τη χρησιμεβούσης ως όργανο του δράκοντος εντοκατά τη βασιλείας του Θεού αγώνη, αναδύεται εκ του βάθους της θαλάσσης, εκ της ανησύχου και μάζης του εθνικού κόσμου. Λαμβάνονται την εικόνα ο προφήτης εκ του συγχρόνου ρωμαϊκού κράτους, του συγκεντρώστατος σε αυτό την δύναμη και τα χαρακτηριστικά και των άλλων υπό του Δανιήλ περιγραφέντων θηρίων ή κρατών των προγενεστέρων του ρωμαϊκού, Συμβολίζει δι' αυτής τα και πάντα τα εκ των ερηπίων του κράτου τούτου ή και απανταχού τη γη, σχηματισθέντα ή σχηματιστώμενα μέχρι τη πλήρου επικρατήσεω τη βασιλεία του Θεού κράτη, των οποίων η σχηματιστωμενα μεχρι τις πληρου επικρατησεω της βασιλειας του θεου κρατη τον οποιων η αρχηγη και η πλειονότητα των λαών συμμαχεί του δράκοντος και βοηθεί αυτών ει εξαφάνιση του ονόματο του Αρνίου. Το έτωρον θυρίων, το φέρων κέρατα Αρνίου, συμβολίζει πνευματική δύναμη συντρέχουσαν ει την του ασσεβού κράτου του αντιχριστου είναι ο ψευδοπροφήτης αυτού ούτι κύριε εκπρόσωποι ήσαν τότε το ιδωλολατρικόν ιερατείον όπερ έκτοτε επαντή εκδηλώσει επί του πνευματικού πεδίου Ισάς δέωνε περιληφθώσεις και αιρέσεις και πάση από τον αναξίων εκκλησιαστικών λειτουργών παραποίησης της χριστιανικής αληθίας και του χριστιανικού ιδανικού. Ο αριθμός του ψευδοπροφήτου του του 666 ειρμηνεύθη διαφόρος, πάντοτε δέα βεβαίω. Αξιόλογο η εκδοχή, καθ' είναι ο αριθμό ούτω γραφόμενο εντοβατικανό κώδικη δια των τριών μεγάλων γραμμάτων ΧΣΙΣ, υπενθυμίζει το αρχικόν και τα τελευταία γράμματα τη λέξη Χριστό διαχωριζόμενα, παραποιούμενα και ούτω υπήν διαλυόμενα δια τη παρεμβολή του οφειουηδού γράμματο ΞΙ του υπομυμνίσκοντο του συγχρόνου τότε γνωστικού οφείτα του λατρεύοντα τον όφιν. Ο χρόνος της εξουσίας του Αντιχρίστου, αναμφιβόλως συμβολικό συμποσούται στο ίμιση του 7, όπερ εκπροσωπή σύνολων πλήρες και απερτισμένων. Τα τρία ίμιση λοιπόν ίσως σημαίνει ότι όταν ο Αντίχριστος φτάσει στα μέσα της αναπτύξεως αυτού, κατά αυτήν τη δύναμη της αυξήσεώς του θα συντριβεί ως δένδρον υποκεραυνού βληθέν.